στα έργα σας Τηρίζω τις πλάτες μου στο μέλλον στο μέλλον που φτιάχνετε το πως θέλετε αφού η ιστορία σα ανήκει σ' το λοιπόν αν επιμένετε μένω μονάχος στο παρόν μου να σώσω οτιδήποτε αν και Πια έχω τι συνέπειε του νόμου. Συνέροχο στο φόνο δεν θα με Μένω στο παρόμο. Να σώσω οτιδήποτε αν και Πια έχω τι συνέπειε του νόμου. Συνέροχο στο φόνο δεν θα στο παρόν μου να σώσω δίποτε αν σώζεται για ας τι τις του νόμου σημαίνω το φόρο δεν θα μέχεται ενώ μονάχο στο παρόν μου να σώσω οτιδήποτε αν σώζεται κι ας τι τις του νόμου στο φόρο τη αμέλεια. Σαν οι ώρα του χρόνου, τι Σαν τα πάνω τα τσιγάρα, που κάναμε με στο σταθμό. Σπίθα τα στέρια στα παγωμένα χέρια. Το σαράκι που σε τρώει και ξαναφέρνει γυρισμό. Σαν καραβάκια, χάρτινα, οι χαρέ πουλιάζουν άτυχα σε μέρε, Το φάρμακο που καίει τις πληγέ. Είναι γραμμένος αυτοσχέδια, συνταγές και συμπιές την η γρασία που στάζουν οι οροφές Η πίκρα που κόμμε στο στόμα πιες. Στο κορμί και την απογνωσή μου, Κάτα από το φανάρι και σε δωμάτιο δανεικό. και Έγινε ο χρόνο τραπέζι δολοφόνου. Σαν τι φλόγε αναπτήρα που κάψανε το σκηνικό, Σαν καραβάκια χάρτινα οι χαρέ. Μου liάζουν άτυχα σε Το φάρμακο που κέει τις πληγέ. Είναι γραμμένος αυτός σχέδιο, συνταγέ και συμπιέ. Την υγρασία που στάζουν οι οροφέ την πίκρα που μπροστά στο ματιέ. Σαν καραβάκια χάρτινα οι χαρές που λιάζουν άτυχα σε μέρε βροχερές Το φαρμακό που καίει τις πλήγες είναι γραμμένο σε αυτοσχέδιες συνταγές και εσύ πιες την υγρασία που οι οροφές, η οι πίκρα που κόμμε στο στόμα πιες. συνεχίζονται, δεν μπορούμε τελειώσει. Ε, Αφορμή λοιπόν για αυτήν την εκπομπή είναι ε, το κίνημα των αγαναχισμένων και το πώ ε, έγιναν σήμερα στο Λευκό Πύργο έγινε στις πρωινές ώρες παρέμβαση από τους μπάτσους και όταν λέμε παρέμβαση εννοούμε γύρω στις 5-6 δημιουργίες ε, δημοτική αστυνομία, πλήθους αποσφαλίτες ε, δώσπαλουν διάφορα εφτράπλα καλώς πάντων. Μάθησαν πολύ κόσμο, κάποιοι από αυτούς ε, έχουν δικαστήριο ε, Μαζί στο στούντιο έχουμε μια συντρόφισσα η οποία κινείται στον ανακτικό αντιοξιστικό χώρο και η οποία από όταν ξεκίνησε τέλος πάντων να δημιουργεί το κίνημα των αγανακτισμένων, ήταν εκεί παραλών στις συνελεύσεις δίνοντα τέλος πάντων ε, ε, ε, τη δικιά μας ε, τη, την παρουσία του ανακτικού χώρου τέλος πάντων στο, σε αυτό το κίνημα. Ε, μαζί θα κάνω μια ανασκόπηση για το τι έγινε σήμερα και γενικότερα τι συμβαίνει με αυτό το κίνημα, τι προοπτικές έχει, το πώς λειτουργεί κτλ. Θα ξεκινήσουμε κάπου εδώ μας λίγο τι έγινε σήμερα το πρωί στο Λευκό ε, Σήμερα το πρωί ήταν η κατάληξη μιας ε, πολλήγμερης αναμονής. Από αυτή που μας είχε προοδοποιήσει ο Ρευκό Ε, και βάση περιπτώσει δυστυχώς η Πυρία λέει ότι όταν πληγούνται θα κάνουν κάτι το κάνουν ελληνικά ε, και σήμερα το πρωί σαν το κλέφτη που λέμε κανονικά τεσσερά πέντε η ώρα κάπου εκεί από τεσσερά μισι πέντε είχαν αρχίσει να μαζεύονται περιμετρικά του λευκού σε μεγάλη ακτίνα βανάκια, κλούβες ε, ξέρω γω ε, ασφαλίτικα και κάναμε αντίστροφη μέτρηση ρε μου και περιμέναμε να έρθουν. Ήταν χοληγούντιανού τύπου, όπως ε, μας έχουν συνηθίσει τα τελευταία χρόνια. Υπερπαραγωγή, δηλαδή, λες εντάξει, δηλαδή, έχουμε το μιλάντε μαζί μας και δεν το ξέρουμε. Ε, πάρα πολλοίς κόσμος, πάρα πολλοί ασφαλίτες δυστυχώς, ε, καθαρίσανε το μέρος εξονυχιστικά δηλαδή, ένα και σβήσανε συνθήματα, κρέμψει, ε, πήρανε δηλαδή. μια τηλεόραση σπασμένη που δεν την είχαμε δηλαδή. συμβολικά για Όλη την καμπάνια δηλαδή. «Σπάστε τις ε, τηλεοράσεις». Mm -hmm. ε, δηλαδή χτενίσανε το μέρος που λέμε, δεν διστάσανε να πετάξουν στο δρόμο άστερους ανθρώπους. Και σε μας που ήμασταν εκεί πέρα συγκεντρωμένοι και φωνάζαμε συνθήματα, ε, μας αφήνανε, ξέρω εγώ μέχρι ένα σημείο, ο επικεφαλης, ένας με πολιτικά που δεν το καταλάβαινε ότι τελικά μας είπαν ότι είναι δική της αισθημεμίας κάτι τέτοιο ε, ε, έβγαλε μια κορώνα από νεύρα και είπε όποιος ξέρεσε να φανάξει σύνθημα ε, μαζέψτε το, ας πούμε, κατευθείαν. Τι να πω, μου πάρα πολύ δύο σε αυτήν ε, μέρα ήταν κάτι που το περιμέναμε δυστυχώς ε, Οι αγανακτισμένοι είχαν να ξεκινήσει το τελευταίο διάστημα να έχουν ένα λόγο πιο. Επίσης, όταν πήγαμε στην penso a Don ότι έχουν forse, λέει, και, che το είπε, forse, che forse, che το κοινά σας και forse, είναι και che forse, που θα che κλείσουμε, che τα che τα πρώτα τα γελία ήταν η καθαριότητα και ο τουρισμός, <εταφέρον> κάτι το οποίο δεν ισχύει γιατί το μέρος και αρκετά καθαρότερος διατηρούσαμε <εταφέρον> και οι τουρίστες ε, που σάραινε πάρα πολύ, γενικά οι τουρίστες <εταφέρον> στην Ελλάδα που σάραινε το κίνημα <εταφέρον> ε, και <εταφέρον> τι άλλο, εντάξει <εταφέρον> να είχαμε κάποιο πρόβλημα με τους χρήστε, αλλά <εταφέρον> ακόμα και <εταφέρον> με αυτούς είχαμε έρθει σε μια σανενόηση και κρατάγαμε το μέρος Καθημερώδη γιατί καθαριότητα ήταν μια πρόφαση ε, ο τουρισμό επίση. Και το τρίτο είναι το πιο σοβαρό που πρέπει να προσέξουμε εμεί στο δικό μα το χώρο, γιατί πραγματικά συνεχώ μα χρησιμοποιούν, προσπαθούν να μα χρησιμοποιήσουν σαν ε, ε, δεν ξέρω, τυράκι στη φάκα. Και γενικά προσπαθούν να στρέψουν τον κόσμο εναντίον μα. Ενώ ο κόσμο είναι τώρα πρώτη φορά που αρχίζει να, να ξυπνάει, νομίζω, και να καταλαβαίνει τι πραγματικά γίνεται. Είστε μονάχο. Ωραία, σ' ακούσουμε τώρα ένα τραγουδάκι και σε λίγο έτσι να κάνουμε μια ανασκόψη γενικότερα για το κήρυμα των αγνευτισμένων Με μια πουσία διαβλάτη Κι από ένα μερτικό καθένα Που έξαργυρώνουμε σιγά, σιγά σιγά Σαν τορκές μιλιές δόσεις Ράδιο Revolt, αναρχικό ραδιόφωνο 887 στα FM. Ενάντια στην καθησετική ενημέρωση. <Κι> Αυτοργανώνουμε τι ζωέ μα και τι επιθυμίε μα σε απελευθερωμένου χώρου. Συζητήσει, εκδηλώσει, συνελεύσει. Καλή την εικόνα <Κιάνω> τα παιδιά με στην πλατεία, σαν να κάνω πω πρώτα και ο πώ θέλω. Χρώματα, τα λόγια και τα στόματα τα μάτια μείναν ίδια, στα φώτα, στα παιχνίδια Θα σα διαβάσω ένα ε, κείμενο που γράψαμε έτσι πρόχειρα στο πόδι με το που έγινε το πέσιμο. Κούμασταν όλοι και λίγο ταραγμένοι. Ε, που λέει Όσοι αστυνομία και αναφέρετε, δεν πρόκειται να ξεχάσουμε το δρόμο προ τι πλατείε. Και μετά από πολλήμερη αναμονή, οι μπάτσοι ήρθαν και προφύλαξαν επιτέλου την καθαριότητα κατά τη δημοκρατία του. Τη δημοκρατία αυτή που θεωρεί λογικό να παίρνει τι κοινέ από άστεγου ανθρώπου και να κυνηγάει άρρωστού ανθρώπου από παρανοκοτικά. Τη Δημοκρατία που απογορεύει τα πανό πολιτικού λόγου πάνω σε Λευκό Πύργο, τον ίδιο Λευκό Πύργο που οι Δημοκράτε είναι έτοιμοι να ξεπουλήσουν. Το ίδιο έργο το έχουμε δει στην Ευρώπη. Και πρέπει να είμαστε σε γρήγορση, γιατί είναι θέμα χρόνου να κρυθούν παράνομε οι πορείε δρόμο, παρά μόνο στο πεζοδρόμιο, με τα ονόματα των επικεφαλή να δηλώνονται και φυσικά το δικαίωμα στο συναθρίζεσθε που θα δεχτεί τροποποιήσει. Πρέπει να είμαστε συνεχώ σε γρήγορση, καθώ δεχόμαστε τη μεγαλύτερη επίθεση από το κράτο και το κεφάλαιο που έχει γίνει ποτέ μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο. Στο Λευκό Πύργο σήμερα στις 7 2011, μέσα στο καιρό και 5-6 ώρα το πρωί πραγματοποιήθηκε ε, η αποκαθήλωση της υλικής υποδομής των αγανακτισμένων. Το θέμα ήταν αποκαλυδιωτικό. 75 μέρες προσπάθειας απλών ανθρώπων φτωχών να στήσουν κάτω από τα κάτω με πενιχρά μέσα, με υλικά προσφερόμενα, ε, με ανιδιοτέλεια από άλλους ανθρώπους. Ε, δηλαδή, η σκηνή που είχε τι πρώτε βοήθειες, η σκηνή που είχε κάποια τρόφιμα, η σκηνή τη γραμματεία, με τηλέφωνα και mails, οι πάμπολε σκηνέ των άστεγων και των αγωνιστών που διαβιούσαν εκεί πέρα, ε, καταλαβαίνουμε ότι μα κατέστρεψαν ελληνικά, αλλά ηθικά όμω δεν μπορούν να το κάνουν. Ο καθένα από εμά κουβαλάει την αντίσταση μέσα του, όπου και αν βρίσκεται. Η παρουσία μα θα παραμείνει στι πλατείε, έστω και χωρί πανό, έστω χωρί Μέχρι να ξαναγίνουμε πάρα πολύ, όπου τότε δεν θα μπορέσει να μα κουνήσει κανεί. Ο αγώνα συνεχίζεται, τώρα μετά την καταστολή, πιο δυνατό από ποτέ. Σε κάθε πόλη, σε κάθε χώρα, οι πλατείε πρέπει να γεμίσουν με ανθρώπου συνειδητοποιημένου που θα κάνουν συνελεύσεις, θα αποφασίσουν για τι ζωέ του και θα υλοποιούν άφοβα τι αποφάσει του. Οι πλατείε θα γεμίσουν με ανθρώπου αγανακτισμένους αλλά και απελπισμένου. Είναι λογικό επακόλουθο των σκληρών απάνθρωπων μέτρων που εφαρμόζουν οι κυβερνήσει εναντίον των ανθρώπων και ας έχουμε τη συνείδηση να σταθούμε δίπλα σε αυτούς τους ανθρώπους και να πολεμήσουμε όλοι μαζί. Αυτό το λέμε σαν απάντηση για τις κατηγορίες ότι υποθάλπτουμε ναρκομανείς ε, και τα κατακάθια της κοινωνίας, ε, ανθρώπους που έχουν δικαστήρια να κρεμούνε, πρώην φυλακισμένους κτλ. κτλ. Και έστω ότι αυτό έχει ένα μερίδιο αλήθειας. Αλλά και αυτοί είναι μέρος της κοινωνίας. Και πραγματικά, αν δεν έρθουν αυτοί οι άνθρωποι να αγωνιστούν, δηλαδή ταξικά άμα το πάρουμε, ποιος θα έρθει, ο βολεμένος, ούτως ή άλλος Δηλαδή θέλουμε αυτούς τους ανθρώπους δίπλα και πρέπει να, να σταθούμε όλοι μαζί και να πολεμήσουμε. Αυτά. Ημέρας, να γίνω μια φρίκη, μια μπόρα, ένα τέρας το χάος στη χώρα να φέρω. Αόρατος να μπαίνω τα βράδια, σε τράπεζες και υπουργεία να κάνω βοηγές τα ταμεία, να θέλω για αυτά να άδεια να βγαίνω τις νύχτες στο δρόμο Μάτες με κόσμο ή πλατείες κι αφού θα οργανώνω πορείες με τένα επιφάνω του νόμου Εγώ είμαι το όνειρο που όλοι ζητάτε μιας χώρας μεγάλης και ωραίας είμαι θεσία κλόνητη και μην το γελάτε είμαι ένας δημοσίος φορέας εγώ με το όνειρο που όλοι ζητάτε μιας χώρας μεγάλης και ωραία, είμαι θέση τι και μην το γελάτε είμαι ένας δημόσιος, ωραία. Κρυφά σε θα βρίσκουν τη λύση με το διακαλύφη. Θα σπέρνω τα μίση, αλλάζοντα όλων τι σκέψει. Το κράτο να κάνω μπαράγια, το νερό να του δώσει μπροστά. Και μένα θα του κλείνω το μάτι, να φάσω χωριού στα κανάλια. Ασύλληπτο, στα μένα για χρόνια. Του νόμου έχω την προστασία Μ' ανθρώπους και θέσεις βουσιλές και εξουσία και μια ιστορία αιώνια. Έχω είμαι το όνειρο που όλοι μια μιας μεγάλη μεγάλης και ωραίας είμαι και μην το γελάτε είμαι ένα δημόσιος φορέας Είμαι το όνειρο που όλοι ζητάτε μιας χώρας μεγάλη κι ωραίας είναι το γελάτε είμαι ένας Ωραία, γιατί το κρύψω μία άλλαστε Έχω το Προσγέκ! Κράδιο Ευρώπη, ο 88 και 7 στα FM, ενάντια στην ενημέρωση. Κανώνουμε τις ζωές μας και τις επιθυμίες μας σε απελευθερωμένους χώρους. Συζητήσεις, εκδηλώσει συνελεύσεις. Η καταλήψη είναι εικόνα από το μέλλον. Θέλω να πω και του αγανακτισμένους ότι επειδή πρόκειται για τον κόσμο τον απλό που λέμε, ας πούμε, που δεν είναι πολιτικοποιημένος, δεν έχει πολιτική εμπειρία, πρώτη φορά ασχολείται με τέτοια θέματα και προσπαθεί να πάρει τη ζωή του στα χέρια του που λέμε, ε, το έχουμε γράψει και σε κείμενο αυτό ότι πρόκειται για έναν κόσμο μουδιασμένο που μόλις ανοίγει τα μάτια του από ένα βαθύ μακροχρόνιο ύπνο παραπλάνησης και πολιτικών ψευδεστήσεων και που συνειδητοποιεί επιτέλους ότι τις αλυσίδες του μπορεί και να τις πάσει μόνος του και να πάρει τη ζωή του στα χέρια του, ε, ότι το πιο σημαντικό πράγμα είναι να καταλάβει την, και την ευθύνη που έχει αυτό Δηλαδή, πάρα πολλές συνελεύσεις ε, χαλάγανε από τσακομούς ανθρώπων που ερχόντουσαν στα χέρια και για πολιτικά, αλλά ακόμα και για ποδοσφαιρικά. Και γενικά, ε, δεν υπάρχει, ρε παιδί μου, μια προηγούμενη εμπειρία. αλλά για, Αυτό για μένα είναι και η καθαρότητα αυτού του πράγματος. Και ότι όσο και να μην έχει εμπειρία, επιμένουν Πάρα πολλοί άνθρωποι στο ακομάτιστο, στο ακαπέλοτο, στο χωρίς ε, συνδικάτα και τα συνδικάτα, ας πούμε, και το συνδικαλισμό, έχουν γίνει μεγάλες κουβέντες. Ε, και είναι ένα πολύ λεπτό ζήτημα του πώς θα μπορέσουμε, ας πούμε, να, τα σωματεία, μάλλον, να έρθει κόσμος από τα σωματεία, αλλά να έρθουν τα ίδια οι ίδιοι άνθρωποι, όχι αντιπροσωπία από, από τα σωματεία. Δηλαδή, η εκπροσώπηση, ας πούμε, έχει φτάνει σε ένα σημείο. Δεν γίνεται να ποθέτης τον άλλο συνεχώς να κάνει πράγματα για σένα. Το οποίο αυτό το είδαμε και στη γραμματεία του Λευκοπύργου. Περχόντουσαν όλοι και λέγανε να κάνετε αυτό, να πείτε αυτό. Ακόμα και πείτε στη συνέλευση για μένα αυτό, γιατί εγώ δεν μπορώ ο ίδιο να, να μιλήσω για μένα. Και επίσης, η απειρία των αγανακτισμένων όσον αφορά τα συγκρουσιακά χαρακτηριστικά φάνηκε και στην επιχείρηση κατάληψη τη και στην επιχείρηση κατάληψη του Δημαρχείου, όπου γίνουν πάρα πολύ αλάθη και που ήταν πάρα πολύ φοβισμένοι στο να το κάνουν τελικά αυτό το πράγμα. Να πούμε ότι ακούτε Radio Revolt στο 88 και 7 στα FM και ίντερνετικά στο, στη σελίδα Radio Pavla revolt.org Να πούμε ότι η σημερινή εκπομπή είναι μια ακτή εκπομπή όπου μιλάμε μια συντρόφισσα η οποία γίνεται στον αρχικό αντιοξιωστικό χώρο και η οποία συμμετέχει από τις πρώτες μέρες στο κίνημα των Αγναξισμένων και συνελέσεις και τα λοιπά που γίνεται στην πλατεία του Λευκού Πύργου. Άμα θέλετε να μας ρωτήσετε κάτι ή θέλετε κάτι να ακουστεί στον αέρα ή να μας πείτε κάτι για την επιχείρηση ή τέλος πάντων με αυτό το θέμα οτιδήποτε θέλετε και πιστεύετε ότι πρέπει να ακουστεί τότε μπορείτε να μας στείλετε κάποιο email στο, μέσα από το site επικοινωνία σταθμού ή να μας πάρετε τηλέφωνο στο 23 12 13 22 27. σιδηρόδρομου στην Κρήτη κρίτη, όχι τρίπες στις δεκάρες έρχονται εκλογές. Πες σε μόνο σου αρχηγέ από το προεκλογικό μπαλκόνι και ότι μας ενώνει είναι αυτό που δε θα γίνει ποτέ. Λοιπόν, διακόπτουμε αυτό το ρε τραγούδι, γιατί πρέπει να συνεχίσουμε λίγο την εκπομπή. Θα το ξανακούσουμε όμω από την αρχή σε λιγάκι. Ε, λοιπόν, ε, καταρχήν, λίγο να πούμε ρε παιδί μου, έτσι διαβάζω τώρα την ανακοίνωση τη ελληνική αστυνομία, η οποία τουλάχιστον ε, εντάξει, τα προσχήματα τουλάχιστον ακόμα τα κρατάει. Όσομαι. Δεν λέει ότι απαγορεύονται συγκεντρώσει ε, άνω των πόσων ατόμων, κτλ. Δηλαδή, οι κατηγορίε που έχουν ε, τα άτομα που η συλλήψη που έγινε, πούμε, χθες, ε, το πρωί σήμερα το πρωί, στο Λευκό Πύργο. Του κατηγορούν, α πούμε, λέει, νόμος περί αρχαιοτήτων και τη ενιαία πολιτική κληρονομιά, επειδή όλο αυτό γινόταν στο Λευκό Πύργο, είχαν κρεμάσει πάνω στο Λευκό Πύργο. Λέει προστασία του περιβάλλοντο, μάλλον θα βρήκανε κάνα μικρό σκουπιδάκι, ρε παιδί μου, και τα παιδιά τα μαζεύουν τα σκουπίδια από εκεί πέρα, από το ξέρω. Ε, και για λέει, διατάξεων και ε, Τέλο πάντων, να συνεχίσουμε λίγο την κουβέντα που κάνουμε εδώ πέρα με τη συντρόφισα. Ε, Θέλω να μα πει λίγο γενικά, ρε παιδί μου, άμα βλέπει ε, στο κίνημα των αγνακτισμένων ε, στη Θεσσαλονίκη, πρώτα απ' όλα έτσι όπω το βιώνεις, αλλά και γενικά επειδή έχει ασχοληθεί ίσως, ε, λίγο πιο πολύ ρε παιδί μου και με Αθήνα και τα λοιπά σε άλλε πόλει, ε, κατά πόσο βλέπει να υπάρχουν ανοχικά χαρακτηριστικά στον τρόπο που διεξάγονται οι συνελεύσει, ε, στο πώ οργανώνονται κτλ. Ωραία. Ε, ναι, θέλω να πω ότι αυτό είναι και ο λόγος που ασχολήθηκα από την αρχή, γιατί πάντα είχα στο φαντασιακό μου, ας πούμε, αυτό το πράγμα, δηλαδή ανοιχτές λαϊκές συνελεύσει ε, από τα κάτω, αδιαμεσολάβητα, αντιεραρχικά και όλα αυτά τα ωραία πράγματα που λέμε, και ότι ε, στην πραγματικότητα η κοινωνία διψάει να ακούσει το δικό μας λόγο. Αυτό θέλω να πω. Από την αρχή δοθήκαν χαρακτηριστικά, τα οποία είναι δικά μας, ρε παιδί μου, τα οποία εμείς τα έχουμε κάνει πράξεις τόσα χρόνια και μέσα στις καταλήψεις μας και, ε, και το πώς κινούμαστε στον δρόμο. Ε, και οι θεματικές, επίσης, που άρχισαν να συζητιούνται στο Λευκό Πύργο, δηλαδή κατάργηση του χρήματος, ανταλλακτική οικονομία, άμεση δημοκρατία, ε, Εντάξει, μπορεί να μας ενοχλούν λίγο κάποια πράγματα, αλλά ουσιαστικά αυτοί οι άνθρωποι στο πίσω μέρος του μυαλού τους έχουν αυτό το ίδιο πράγμα που έχουμε και εμείς. Ε, από την αρχή έγινε συλλογική κουζίνα τις πρώτες μέρες, έγινε χαριστικό παζάρι. Ε, άνθρωποι δηλώσαν τη συμμετοχή τους για ανταλλαγή υπηρεσιών και προϊόντων, δηλαδή μια προσπάθεια... Ε, αυτοοργάνωσης και μία προσπάθεια ε, να μην υπάρξουν χρήματα καθόλου στο πώς θα λειτουργήσουμε. Επίσης, αν μιλήσεις ε, με αυτούς τους ανθρώπους, κάτι το οποίο εγώ το πίστευα και χρόνια, ας πούμε, για, και για τους Έλληνες, ξέρω εγώ, και για όλο τον κόσμο, είναι ότι υπάρχει σιωπηλή αποδοχή στο μυαλό των ανθρώπων για τους αναρχικού. Απλά φοβούνται πάρα πολύ τη βία. Αυτό είναι όλο το πρόβλημα. Και είναι τέτοιο το παιχνίδι που παίζουν και τα μίντια, ότι γκουκουλοφόροι παρισφρίουν ε, και γενικά, που προκαλεί, ας πούμε, μεγάλο φόβο και καχυποψία απέναντι σε μας παρόλα αυτά, πιστεύω ότι όσο μας γνωρίζουν και καταλαβαίνουν ότι δεν είμαστε, ξέρω εγώ, δεν έχουμε κέρατα και ουρά. Είμαστε άνθρωποι, σαν κι που απλά τεντώνουμε το σκηνή λίγο περισσότερο και τραβάμε τα πράγματα στα άκρα για να ταράξουμε αυτό το θανάσιμο κοινωνικό ύπνο. Ε, και ότι αυτό το πράγμα έγινε. Δηλαδή ταραχτήκανε τα νερά. Ε, πιστεύω ότι αν δεν υπήρχαν οι αρχική τόσα χρονιά δεν θα, δεν θα συνέβαιναν αυτά τα πράγματα. Δεν θα τολμούσε δηλαδή, ο κόσμος να, να βγει στι πλατείε ακόμα. Δηλαδή πιστεύω ότι παίρνουν και θάρρο. Τώρα, όπως είπα και στην αρχή, το ότι οι αγανακτισμένοι αρχίσαν να παίρνουν πιο συγκρουσιακά χαρακτηριστικά, στο μίνιμουμ, γιατί έχουν δηλώσει ότι είναι ειρηνικό κίνημα, αλλά ας πούμε οι συνελεύσεις που γινόντουσαν ενώπιση της ΔΕΘ, εντάξει, ακουστήκαν και πράγματα πιο radical, ας πούμε, και ίσως γι' αυτό, και γι αυτό η αστυνομία έκρινε σκόπιμο ότι πρέπει να σταματήσει, Ιδίω με τον Αύγουστο γιατί ο Αύγουστος ήταν αφιερωμένος στην προετοιμασία για τη ΔΕΘ. Το πιο σημαντικό πράγμα, ας πούμε, που είχαμε αποφασίσει και που ελπίζω να γίνει, ε, τώρα το δημοσιοποιούμε, ρε παιδί μου, ήταν, ε, είναι το να κλείσουμε τους οδικούς κόμβους και να μην μπορέσουν ε, με αυτοκίνητα και να μην μπορέσουν οι πολιτικοί να φτάσουν στο βελίδιο. Δηλαδή οι αγανακτισμένοι σαν κίνημα έχουν το δυναμικό σε κόσμο να το κάνουν αυτό το πράγμα. Και ακουγόντουσαν τέτοια πράγματα τέλο πάντων λίγο πιο ριζοσπαστικά και αποτελεσματικά και εφικτά. Και γι' αυτό πιστεύω ότι μας κλείσανε και τη φωνή. Θάλασσα στη Λάρισα, σιδηροδρόμου στη Κρήτη, όχι τρίπες στις δεκάρες, έρχονται εκλογέ. Πες σε μόνο σου αρχιγε, από το προεκλογικό μπαλκόνι και ότι μας ενώνει. Είναι αυτό που δε θα γίνει ποτέ Αν δεν βγείτε πρώτο κόμμα Το ίδιο βράδυ κυριακή, Θα καείτε ζωντανή σε λαμπάνες στι κολόνες της ΔΕΗ Κι αν δεν βγούμε πρωτιέ. Το ίδιο βράδυ Κυριακής Να μας τρώνε τα λιοντάρια τον υποδρομό με βάρτια Έργα στις οδούς Θέσεις και μισθή αυξήσεις Εντυπώσεις, υποσχέσεις Έρχονται εκλόγες τέσσερα χρονάκια μία Κυριακή πολίτες τους είπες, και ό,τι δεν του είπες γράψτα στο ψηφοδέν δυο κι εσύ κι όχι να δες αν δεν βγείτε πρώτο κόμμα, το ίδιο βράδυ Κυριακής θα καείτε ζωντάνοι σαν τις κολόνες τις ΔΕΗ κι αν δεν βγούμε πρωτιέμι το ίδιο βράδυ Κυριακής να μας τρώνε τα λιοντάρια στον υποδρομό με βάρδια. Κάθε τέσσερα χρονάκια μία Κυριακή πολίτε. Και ό,τι δεν τους είπες γράψω στο, στο ψηφοδέλτιο Κι' εσύ Ράδιο Ριβόλτ 88,7 στα FL. Κάνε τη φωνή σου όπλο Radio Revolt, ανάρκισκό ραδιόφωνο, 27.5 FM. Radio Revolt κάνει τη φωνή σου όπλο, τέλος πάντων. Λοιπόν, σήμερα εδώ στο studio μια έκτα εκπομπή μέσα στον Αύγουστο, όπου μιλάμε με μια συντρόφισσα η οποία συμμετέχει ενεργά, ε, όπως είπαμε και πιο πριν, από όταν ξεκίνησε το κύριμα των ανακτισμένων, ε, σε όλου του συνελεύσει, αυτέ τι παιδί μου, σε όλε δράσει και διαφορά, διάφορα πράγματα που κάνει αυτό το κίνημα. Ε, σήμερα, με αφορμή, λοιπόν, την εισβολή των μπάτσων ε, στον χώρο που γίνονται οι ε, στο Λευκό τον Πύργο, με δικαιολογίε και τα λοιπά από αυτά που είπαμε πιο πριν, παιδί μου, για υγειονομικά θέματα, για νόμου περί αρχαιοτήτων, επειδή ήταν κρεμασμένα πανώ στο Λευκό Πύργο, ε, τέλο πάντων, διάφορα προσχήματα. Τέλο πάντων, ε, είμαστε μαζί στο στούντιο. Ε, σε περίπτωση που θέλετε να μας πείτε κάτι, υπάρχουν δύο τρόποι κοινωνίας. ένα είναι να μας στείλετε mail μέσα από τη σελίδα του radiopavlarivolt.org ή να μας πάρετε τηλέφωνο στο σταθερό τηλέφωνο σταθμού 2312 12 13 22 27. Ε, θέλω να πω ότι δεν ήταν μόνο το ότι οι αγανακτισμένοι άρχισαν να απειλούν με πιο ε, συγκρουσιακές διαθέσεις ε, το καθεστώ ενόψη της ΔΕΘ. Ήταν και οι θεματικές που βάλαμε και που αρχίσαμε να ασχολούμαστε ενεργά. Ας πούμε, ενώ ώστε της ΔΕ, θέλαμε να κάνουμε ένα εφταήμερο φεστιβάλ, το οποίο κάθε μέρα να έχει μία διαφορετική θεματική, ε, όπως τις διαβάζω, είναι το πολιτιακό ζήτημα, μετάβαση από τον κρατικό στον κοινωνικό έλεγχο, το χρήμα, η κατάργηση, η απαξίωση του, η οικολογία, ότι τα προβλήματα είναι παγκόσμια, άρα και η λύση πρέπει να είναι παγκόσμια, η παιδεία, ποιες είναι οι πραγματικές γνώσεις και γιατί μας τις θερούνε. η υγεία, ότι η περίθαλψη πρέπει να είναι δωρεάν και ότι ο κάθε άνθρωπος πρέπει να έχει δικαίωμα στη δωρεάν περίθαλψη, η τέχνη, αλλά και η καταστολή και τα ναρκωτικά. Για την καταστολή μιλήσαμε ότι οι μορφές καταστολής είναι και ηλικές, σωματικές, αλλά και ψυχολογικές, ε, γιατί υπάρχει καταστολή, τέλο πάντων, και γιατί φοβούνται τόσο πολύ ε, η Μπάτση και το κράτο, ε, πώ πώς αντιμετωπίζεται η καταστολή, ποια είναι τα δικαιώματά μα, πώ θα έχουμε νομική κάλυψη, πώ θα έχουμε οικονομική κάλυψη, Και η αλληλεγγύη είναι μια αγαπημένη λέξη και των αγανακτισμένων, τώρα, τελευταία. Ε, και διαβάζω επίση ένα απόσπασμα από ένα κείμενο που γράψαμε, που λέγατε. Ε, ανταπόκριση από την Disneyland τη Δημοκρατίας, ηρωνικά, για αυτούς που κατηγορήσαν το κίνημα των ανακτηρισμένων ότι είναι Disneyland και επιμένανε μείνετε μακριά» ας πούμε, από αυτό. Και λέμε ότι η περίπτωση του κινήματος των πλατείων ε, είναι μια ελπιδοφόρα περίπτωση. Επειδή δεν μας αριάζουν όμως τα ευχολόγια, αλλά η ανατρεπτική δράση και η άμεση προσωπική εμπλοκή και συμμετοχή, με την εμπειρία μα μέσα από συνελεύσει, δομέ αυτοοργάνωση και συνθήκε σύγκρουση με, με το σύστημα sorry, σε όλου του τομεί, θα ήταν ανεπάρκειά μα, ελληπέω και οξύμορο, να μείνουμε αμέτωχοι και αδρανεί σε μια τόσο μαζική, πρωτόγνωρη και καθολική σε επίπεδο πόλεων, πανελλαδικά αλλά και πανευρωπαϊκά, κινητοποίηση του κόσμου προ μια αλλαγή τη κοινωνία, στην κατεύθυνση τη εξωσυστημική αυτοοργάνωση σε όλου του τομεί. Δηλαδή, το ότι το κίνημα των αγανακτισμένων, είτε αυτοαποκαλούνται έτσι, είτε αυτοαποκαλούνται ξεγερμένοι. βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε τρεις υπήρους και σε πάρα πολλές χώρες, και σε πάρα πολλές πόλεις και σε πάρα πολλές πλατείες, είναι κάτι που πρέπει να μας βάλει όλους σε σκέψη, ότι αυτή τη στιγμή συμβαίνει κάτι σε παγκόσμια εμβέλεια σχεδόν. Και οι Αμερικάνοι ακόμα έχουν ένα κάλεσμα για 20% Σεπτεμβρίου, σαν αγανακτισμένοι, ξεγερμένοι, τέλο πάντων, κάτι τέτοιο. Δηλαδή, ε, υπάρχει μια παγκόσμια κινητοποίηση, τουλάχιστον επιχείρηση κινητοποίηση του κόσμου από τα κάτω. Αδιαμεσολάβητα, αντιραρχικά, με ανοιχτέ λαϊκές συνελεύσει. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και είναι ιστορική συγκυρία. Τώρα που συμβαίνει μια τόσο σοβαρή επίθεση του κράτους και, και συντονισμένη του κράτους και του κεφαλαίου εναντίον μας, ε, πραγματικά πρέπει να, να κάνουμε κάτι όλοι μαζί και να αρχίσουμε να έχουμε συνείδηση ότι είμαστε λαός, ρε παιδί μου, και ότι ε, πρέπει να, όλα αυτά που μας χωρίζουν τα έθνη, τα κράτη, οι σημαίε τα κόμματα... Όλες αυτές οι διαχωριστικές γραμμές των από τα κάτω πρέπει να, να εξαλειφθούν και να παλέψουμε όλοι μαζί, γιατί πραγματικά ε, η μαζικότητα είναι, είναι η μόνη λύση. Δηλαδή για μένα ή για βία θα μιλάμε ή για μαζικότητα. Και επειδή έχω βαρεθεί να μετράω πόλειες από το δικό μας στρατόπουδο, ε, πραγματικά πρέπει να ανοίξει αυτό το πράγμα, πρέπει να ανοίξει η για βια θα μιλαμε η για μαζικοτητα και επειδη εχω βαρεθει να μετραω πολειες απο το δικο μας στρατοπεδο πραγματικα πρεπει να ανοιξει αυτο το πραγμα πρεπει να ανοιξει η αντισταση και να εμπλακεί και άλλος κόσμος στο αντιεξουσιαστικό παιχνίδι. Είναι ώρα. Να το δείτε, σε μένα να το πείτε, να πιάσουμε αυτόν τον δρόμο αναρχικό Ο όνειρα βλέπει και τα δορμηνεύει με το δικό του λιτό μυαλό Να το πείτε να πιάσουμε αυτόν τον ταραχοποιητό όλα τα σπάει και κάτι μιλάει για το δικό του τον τρελοσκόπο. <ΣΣΣΣ> Όταν το δείτε σε μένα, να το πείτε να πιάσουμε αυτόν τον τρομοκρατικό που <ΣΣΣ> δεν <ΣΣ> Τι τα πάει στην τάξη που όλο επιβάλλω εγώ Κι άνομα το δείτε και δεν το πείτε να Το άλλο πράγμα που φοβήθηκαν πάρα πολύ οι καθεστωτικοί από αυτά που τα ωραία που λέγαμε στο Λευκό Πύργο και σήμερα προσπάθησαν να μας φημώσουν αλλά δεν θα τους περάσει ήταν ότι ο Σεπτέμβρης θα ήταν, θα το συζητούσαμε αυτό τον Αύγουστο, ο Σεπτέμβρης να ήταν ένας ολόκληρος μήνας εξέγερσης, αλλά με ειρηνικούς σκοπούς, με ειρηνικά μέσα μάλλον. Δηλαδή πώς, ε, επειδή είχαμε καταλήξει ότι η δύναμη τους είναι τα όπλα, αλλά κυρίως το χρήμα, όλο τον Σεπτέμβρη λέγαμε στο να προπαγανδίσουμε τη μαζική απόσυρση όλων των... Ελλήνων, τέλος πάντων, των χρημάτων μας από τις τράπεζες. Και ο Σεπτέμβρης επίσης να ήταν μήνας αντικατανάλωσης, δηλαδή να καταναλώναμε όσο λιγότερο μπορούσαμε. Ψάχνοντας επίσης εναλλακτικούς τρόπους διαβίωσης, δηλαδή με ανταλλαγή προϊόντων, φρούτων, λαχανικών. Κάποιοι από εμάς πήγαν και αρχίσαν να καλλιεργούν χωράφια, τέλος πάντων, σε διάφορα σημεία, περιμετρικά της Θεσσαλονίκη. Ε, για, να, για να γίνει εφικτό αυτό το πράγμα το Σεπτέμβριο. Ε, γενικά, η αντικατανάλωση και η αντιεμπορευματοποίηση ήταν μέσα στην προβληματική μας και στις ε, θεματικές μας. Και η μαζική απόσυρση χρημάτων από τις τράπεζες, η άρνηση πληρωμών ε, στη ΔΕΗ, στην ειάθ ε, στις ΔΕΚΟ, Ακόμα και στους λογαριασμούς κινητής τηλεφωνίας, γενικά η άρνηση πληρωμών, είναι κάτι, παιδιά, που το φοβούνται πραγματικά πάρα πολύ. Είναι ένας ε, πολύ ήπιος, αλλά αποτελεσματικό τρόπος να τους κλονίσεις. Και στοχεύαμε, λοιπόν, σε αυτή την καμπάνια ότι όλο το Σεπτέμβρη θα, θα κάνουμε αντικατανάλωση και απόσυρση των χρημάτων, των καταθέσεων από τις τράπεζες. Radio Revolt 88 και 7 στα FM Ενάντια στην καταστατική ενημέρωση Αυτοοργανώνουμε τις ζωέ μα και τις επιθυμίε μας 3 Που ξέρουν δε μιλάνε. Όλα τα πράγματα γίνονται θαύματα και οι νεκροκεφάλαιε γελάνε. Όλα τα πράγματα γίνονται θαύματα και οι νεκροκεφάλαιε γελάνε. Αυτό ο κόσμος μπορεί να αλλάξει και μάλλ Μέσα στις κάρθιες στις πλατείες εγγραφεία ο βάλλ Θέλει σωστή χιλιάδες να'ναι στους τρόχους να'ναι η ψυχή η και γαμπρός ολού. Αυτός ο κόσμος μπορεί να αλλάξει και μάλλ Μέσα στις καρδιές, τις παρτίες, σε γραφία, ο Βάλλ Θέλει σωστή χιλιάδες να'ναι στους τρόχους Να'ναι η ψυχή νύφη και γαμπρός ολούς τα έκρηξη γαλάζουν. και οι θεούληδες, οι καημενούληδες γίνονται τέμονται και αράζουν και οι θεούληδες, οι καημενούληδες γίνονται τέμονται και αράζουν ο κόσμος μπορεί να αλλάξει και μάλλ. Μέσα στις κάρδιες, στις πλατείες, σε ο βάλ Θέλει σωστή χιλιάδες να'ναι στους τροχούς, να'ναι η ψυχή νύφη και Το άλλο, ας πούμε, εκφοβιστικό για το καθιστώς που θέλαμε να κάνουμε ήταν το να έχουμε ολοήμερη προβολή ντοκιμαντέρ από αυτά που κυκλοφορούν στο ίντερνετ, που είναι εκλακευμένα, ας πούμε, που πραγματικά ο κόσμος συνειδητοποιεί με απλό τρόπο, ας πούμε, που δεν θέλει να διαβάσει ο κόσμος, έτσι, με βιντεάκια, και τα και τα για διάφορε θεματικές θεματικές που είπαμε πριν, δηλαδή βιντεάκια για την διατροφή, για το κόντεξ αλιμεντάριο, ξέρω εγώ κάτι, Μοσάντο. Εν πάση περιπτώσει, για διάφορα θέματα, ε, ντοκιμαντέρ, α πούμε, όλη την ημέρα, όλο το απόγευμα, τώρα που ήταν καλοκαίρι, στο Λευκό Πύργο. Γιατί η αντιπληροφόρηση πραγματικά είναι πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι. Γιατί ο κόσμος ε, δεν ξέρει πάρα πολλά πράγματα, γι' αυτό και δεν εξεγείρεται. Έτσι, γιατί η πλειοψηφία ενημερώνεται από την τηλεόραση. Ε, η παιδεία που έχουμε λάβει είναι, για, είναι χάλια τέλο πάντων. Ε, και η αντιπληροφόρηση πραγματικά είναι τρομερό το μέσο που πρέπει να γίνει δουλειά. Τώρα, αν θα μπορέσουμε να τα κάνουμε όλα αυτά με, με τις κλούβες περιμετρικά γύρω μας από εδώ και πέρα, δεν ξέρω. Μας είπαν σήμερα το πρωί που ρωτήσαμε ότι επιτρέπεται ε, η υλικοτεχνική υποδομή τύπου μικρόφωνα, προτζέκτορες κτλ. Μόνο τα αντίσκηνα τους πειράζουν και οι τέντες ε, και ξέρω εγώ, οτιδήποτε άλλο που θέλουμε να κάνουμε παιδότοπο πούμε, κτλ. κτλ. Ε, το οποίο, βέβαια, θέλω να πω για αυτούς που διαφωνούσαν ότι και μόνο το να κάνεις κατάληψη γη ουσιαστικά, κατάχας και μόνο να κάνεις κατάληψη δημόσιου χώρου, μένα μου φαίνεται αντιφατικό εξορισμού. Δηλαδή, αφού είναι δημόσιος χώρος, γιατί του χρειάζεται να του κάνω κατάληψη. Και σε μια εποχή, σε χρόνια που κυνηγείται το ελεύθερο κάμπινγκ, δηλαδή το πιο απλό, ας πούμε, ότι παίρνω τη σκηνή μου και τη στείνω στη γη, ας πούμε, και πρέπει να παραλώσω 300 και 500 ευρώ πρόστιμο. Ε, για μένα, δηλαδή, ακόμα και οι σκηνήτες που ήταν και πήρα καδίουνα με το κίνημα, για μένα είναι μέρος του κίνηματος αυτό το πράγμα, γιατί είσαι καταληψίας, τέλο πάντων, δημόσιο χώρου. Ε, τώρα, από εδώ και πέρα θα προσπαθήσουμε να συνεχίσουμε τις συνελεύσεις, με την παρουσία των ΜΑΤ πάνω και κάτω από την πλατεία. Ε, δεν ξέρω αν θα αποφασίσουμε πορεία, πώ θα, θα βγούμε στον δρόμο και τα ΜΑΤ θα είναι δίπλα μα, από την αρχή. Αλλά γενικά οι αγανακτισμένοι για μένα πρέπει να συνεχίσουν να υπάρχουν και χαίρομαι που και μετά από αυτό που έγινε, άνθρωποι που δεν είχαν εμπειρία από καταστολή, ε, είναι αυτό που λέμε ότι η καταστολή μα ενώνει και μετά την καταστολή δυστυχώ γίνουμε πιο δυνατοί. Ε, είναι αποφασισμένοι να, να συνεχίσουν, ρε παιδί μου. Ε, και θέλω να πω στου συντρόφους που αιδιάζουν με το μπλε χρώμα ότι του καταλαβαίνω πάρα πολύ καλά και ότι γενικά και σήμερα το πρωί, ας πούμε, γίνανε διάφορα όπως το να πάρουν τις ελληνικέ σημαίες και να τραγουδάνε τον εθνικό ύμνο, όπου εγώ αισθανόμουν και πέρα παράτερη και, εν πάση περιπτώσει, άσχημα. Ε, αλλά εντάξει, στα καπάκια ας πούμε, είπανε και το πάθος γιατί η ελευθερία είναι δυνατότερα από όλα τα κελιά και γενικά φανάχθηκαν πολλά συνθήματα που είναι και δική μα, δικά μας και ήμασταν πέντε-έξι άτομα ανάμεσα σε αυτούς που δεν λέγαμε τον εθνικό ύμνο και που γενικά κρατούσαμε πιο πολύ τη δικιά μας γραμμή ας το πούμε, έτσι, και τα δικά μας χαρακτηριστικά και θέλω να πω αυτό το, για το εθνικό, όρο παιδί μου, ότι... Εντάξει, είναι άνθρωποι που έχουν λάβει αυτή την παιδεία ε, και τέλος πάντων θεωρούν ότι αυτό το σύμβολο τους ενώνει, γιατί πολεμήσαν οι παππούδες τους και δεν ξέρω κι εγώ τι. Και, και ίσως είναι λίγο νωρί, Καλά νωρίς δεν είναι, απλά τους μιλάς, ας πούμε, για διεθνισμό και το μυαλό τους πάει στην ε, αντιπαγκοσμιοποίηση. Ας πούμε, μιλάνε αυτή τη γλώσσα. Ε, ωστόσο, είναι έτοιμοι ας πούμε, να συγκρουστούν με το καθεστώ και γενικά ε, είναι εξεγερμένοι, ρε παιδί μου. Απλά ακόμα χρησιμοποιούν αυτό το σύμβολο, που βέβαια το συζητάνε κι αυτό. Δηλαδή, όταν του λέω επιχειρήματα, μου λένε ναι, έχει δίκιο. Του λέω, ας πούμε, ότι αυτό το σύμβολο είναι εματαβαμένο ότι η Ελλάδα είναι στον Άτο, ότι έχει συμμετέχει σε πόσου πολέμου, ότι αυτό το πανί που υπερασπίζεσαι, που ουσιαστικά είναι ένα πανί, ρε παιδί μου, είναι κάτι που χωρίζει του ανθρώπου και δεν του ενώνει και ότι τα χαρακτηριστικά της πραγματικότητα είναι ταξικά και αντιεξουσιαστικά. Δηλαδή, είμαστε εμείς οι από τα κάτω και είναι αυτοί από τα πάνω. Και πραγματικά, το κεφάλαιο δεν έχει ούτε πατρίδα, ούτε, ούτε ηθική φυσικά, ούτε, το, ούτε τους ενδιαφέρει τίποτα. Και βλέπω ότι τα συζητάνε όλα αυτά και ότι είναι δεκτικοί. Αλλά φυσικά, εντάξει, τόσο μπλε είναι αποπνιχτικό. Thank you. Πασθώ ασφαλιστά και ονειρεύομαι Μη μαγείσεις, μη με ξυπνάς Την αλήθεια σας πια δεν τη δέχομαι Δεν ανοίγω τα μάτια μου καν Διασκίζω τον κόσμο και φλέγω Αν μ' αγαπάς, μη μιλάς Άλλα ψέματα δεν τα ανέχομαι Φωνάξε η ζωή μας χάνεται πάει Διάλυσε τη σκόνη που το φως ο θάνατος, διακοπες κοπές το σαράγι εδώ πάει Ξύπνησε, στη ειδήσεις τα βλέπεις και τρως Διασκρισμένη φωτογραφία Γεμάτη μ' αναμνήσεις Θάνατος να γίνεται Ό,τι τόλμησες να κήξεις Να σβήνει ο ήλιος στο ο παράδεισος Να είναι κλειστό, μόνο στην κόλαση Απόψε τρελός είναι ένα φω. Βλέπω αγγέλους διαπόλους Να χορεύουν μαζί Και η γυναίκα που αγαπώ Να είναι δίπλα μου νεκρή Βάζω φτερά στους όμους ψηλά Την αλήθεια σα σκοτώνω και έτσι φεύγω μακριά Φώνα... Άραξε. Η ζωή μα χάνεται, πάει. Διαλύσε τη σκόνη του και μπάζει το φως Ο θανάτο διακοπέσαι στο σαράχι, εδώ πάει. Ξύπνησε, Ξύπνησε. στι ειδήσει, τα βλέπει και ρόζ. Ε, και βέβαια να πούμε ότι ο Καστανίδης άρχισε να μιλάει για άμεση δημοκρατία και ε, λέει ότι θα διενεργήσει υπόψηφισματα και ότι θα λαμβάνει από εδώ και πέρα υπόψη του στις αποφάσεις ε, η εκάστοτε κυβέρνηση, την λαϊκή βούληση και θέληση. Και βέβαια όλα αυτά είναι φαινάκι, επίπλαστα και αποκλείται να γίνουν. Αυτό το οποίο θα κάνουν θα είναι προσχηματικά να χρησιμοποιούν τα δημοψηφίσματα και πάντα κάπως θα τροποποιούν τις φράσεις για να περνάνε στο τέλος τα δικά τους μέτρα. Αλλά αυτό το οποίο πρέπει να φοβόμαστε είναι το πώς η εξουσία διαχρονικά προσπαθεί να μας ενσωματώσει και να μας κατευνάσει χρησιμοποιώντας τα δικά μας τα όπλα και το δικό μας το, το λόγο. Και από 28 Ιούλιο πούμε, 2011 η νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου Εσωτερικών έκανε μία ομάδα, ας πούμε, για τη διερεύνηση της άμεσης και συμμετοχικής δημοκρατίας με σκοπό τη διενέργεια δημοψηφίσματος. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να το έχουμε υπόψη μας, ότι δεν πρέπει για κανένα λόγο να τους πιστέψουμε ότι αυτό το πράγμα θα μπορούσε να λειτουργήσει. Ξέρουμε πολύ καλά πώ λειτουργεί η δημοκρατία και καλά δημοκρατία τόσα χρόνια και είναι πάντα κατά του, του λαού και πάντα υπέρ των εξουσιαστών και των επιχειρηματιών. Ας πούμε. Εμείς πρέπει να, να επιμείνουμε στο από τα κάτω, στο αδιαμεσολάβητο, στο αντριαρχικό και στο ότι αυτές οι συνελεύσεις πρέπει να πάνε σε κάθε πλατεία της πόλης, ας πούμε, δεν πρέπει να μιλάμε για ανακτισμένους λευκού πύργου, για λαϊκή, άνοιχτη συνέλευση λευκού πύργου, αλλά να πάει αυτό το πράγμα στον Εύωσμο, στον κορδελιό, στην Καλαμαριά, σε κάθε πλατεία και σε κάθε πόλη, και φυσικά όχι μόνο στην Ελλάδα, και στην Ευρώπη και στην Αφρική και στην Ασία. Για αυτού που φτιάξανε το μαντελί, αυτή τη ζαφνίδι. Λοιπόν, ε, είπαμε μέχρι τώρα για το τι έγινε σήμερα το πρωί, γενικά την ε, πορεία, γενικά την πορεία που είχε το κίνημα των αγνακτισμένων όλο αυτό το καιρό. Ε, Τώρα να δούμε λίγο γενικά, αν θες να μας πεις, λίγο έτσι τι έχουμε από εδώ και πέρα, ρε παιδι, τι προοπτικές βλέπεις και γενικά τι έχει να γίνει από εδώ και πέρα. Ε, ο αγώνας συνεχίζεται. Σε μία ώρα έχουμε συνέλευση. Έχει γίνει κάλεσμα για τη μέγιστη δυνατή στήριξη του κόσμου. Το ξέρουμε όλοι ότι ο Αύγουστος είναι ένα δύσκολος μήνας, γι' αυτό και άλλωστε έγινε αυτό που έγινε, γιατί μας βρήκαν αδύναμους πληθυσμιακά, ας πούμε, γιατί αποκλείεται αυτό το πράγμα να γινόταν πριν από δύο μήνες, τελο πάντων. Ελπίζω το Σεπτέμβρη, παρόλο που πιστεύω ότι η καταστολή και το είδα και σήμερα το πρωί θα είναι πάρα πολύ αναβαθμισμένη και νομικά πλέον, ε, πιστεύω ότι πρέπει να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε ε, με τη ΔΕΘ να είναι μία αφετηρία, όχι ένας σκοπός. Δηλαδή, όλα αυτά τα πολύ ωραία πράγματα τα οποία θα συζητήσουμε ε, στο φεστιβάλ που θα κάνουμε εκείνες τις μέρες που θα είναι η ΔΕΘ, δηλαδή το πολιτιακό, μιλάμε για αλλαγή συντάγματος, μιλάμε για αλλαγή κάποιων άρθρων, δηλαδή, που θα μεγαλώσουν την ελευθερία μας. Ε, σε αντίδραση, ξέρω, εγώ, σε αυτό που θέλουν να κάνουν αυτοί, να μειώσουν τις ελευθερίε. Έχουμε δηλαδή νομική ομάδα που ασχολείται με τα, με τα άρθρα, ας πούμε, του συντάγματο. Ε, το πολιτικό, λοιπόν, η αντεπορευματοποίηση, το μποϊκοτάζ σε προ συγκεκριμένα προϊόντα, καλά και γενικά, αυτό που λέγαμε ότι όλος ο Σεπτέμβριο να είναι μήνας ε, αντικατανάλωσης, όλες αυτές, λοιπόν, οι θεματικές... Ή για, το, ή για την παιδεία, για την οικολογία. Γιατί είναι και, γιατί είναι και πολύ σημαντικά αυτά τα πράγματα. Δηλαδή, εντάξει, εγώ έχω και μια ευαισθησία με έναν σε αυτά και μια προσωπική ενασχόληση. Ας πούμε, θέλουν να καταργήσουν τι εναλλακτικέ θεραπείε. Θέλουν να καταργήσουν ε, το βηλονισμό, τέλο πάντων. Θέλουν όλοι να ψωνίζουμε τα φαρμακά του. Εν πάση περιπτώσει, η καταστολή και ο έλεγχο μπαίνει σε όλου του τομεί τη ζωή μα και πρέπει να ασχοληθούμε πάρα πολύ και θεωρητικά με αυτά τα πράγματα. Οι αγανακτισμένοι είναι διατεθειμένοι να συνεχίσουν και ολόκληρο το χειμώνα μάλιστα. Δηλαδή δεν υπάρχει προοπτική αυτό το πράγμα να, να σβήσει. Δεν, δεν συζητιέται καθόλου αυτό και δεν υπάρχει καθόλου αυτή η, η διάθεση. Σα ίσα τα θέματα είναι πάρα πολλά και είναι ανοιχτά. Και είναι ανοιχτά στον καθένα να συμμετέχει σε αυτές τις θεματικές και να τις εμπλουτίσει με τις γνώσεις του, με, με την αντιπληροφόρηση που θα, που θα κάνουμε. Δηλαδή μπορούμε να βγάλουμε κείμενα, ας πούμε, ενημερωτικού χαρακτήρα πλέον τα οποία θα μοιράζουμε. Μικροφωνικές όπου θα, θα διαβάζουμε πληροφορίες πλέον στον κόσμο και όχι ε, μόνο πολιτικό λόγο. Ε, προβολή τοκιμαντέρ που λέγαμε και πριν. Γενικά, συζήτηση και το να έρχεται ο κόσμος ε, κοντά, αυτό είναι κάτι που δεν πρέπει με τίποτα να μας το πάρουν. Και το άλλο που λέγαμε στο Λευκό, και υποθέτω ότι αυτό ισχύει και σε κάθε πλατεία και σε κάθε ομάδα και για εμάς που είμαστε πολιτικοποιημένοι πιο πολλά χρόνια, είναι ε, οι σχέσεις, ας πούμε, οι συντροφικές σχέσεις που χτίζουμε. Ότι καταλαβαίνουμε ότι αυτά που μας ενώνουν είναι πιο πολλά από αυτά που μας χωρίζουν, ιδίω τώρα που η επίθεση του κράτους και του κεφαλαίου απέναντί μας είναι πιο δρυμία από ποτέ. Επομένως, σε μία ώρα περίπου έχουμε συνέλευση και η προοπτική είναι να συνεχίσουμε, με τη ΔΕΘ για μένα σαν αφετηρία. Και δεδομένου ότι τα, τα οικονομικά, ο οικονομικό αντίκτυπο των μέτρων, αν θέλετε, θα αρχίσει σιγά-σιγά να φαίνεται και να σκάει στη τσέπη του κόσμου, ε, πιστεύω ότι θα κατεβάσει περισσότερο κόσμο στις πλατείες, αν και εγώ συγκεκριμένα δεν είμαι τόσο της ταξική προσέγγισης όσο της συνειδησιακής. Δηλαδή θέλω οι άνθρωποι να εξεγείρονται και να θέλουν έναν άλλο κόσμο, όχι γιατί τους θέχτηκε η τσέπη πούμε, ή τα συμφέροντα, αλλά γιατί πραγματικά καταλαβαίνουν ότι ε, αυτό το πράγμα που έχουμε φτιάξει σαν κοινωνία ε, είναι ένα τερατούργημα και μισό και ότι ένας άλλος κόσμος, πραγματικά, είναι εφικτός με τελείως διαφορετικά χαρακτηριστικά. Τα δικά μας χαρακτηριστικά, βασικά, της αλληλεγγύης, της αυτοργάνωσης, της, ε, της άμεσης δημοκρατίας, που κι εγώ το σνόμπαρα σαν φράση, ας πούμε, αλλά εντάξει, τώρα αρχίζω να το καταλαβαίνω περισσότερο, ιδίως μέσα από τις ε, συνελεύσει που γίνανε με αυτές τις θεματικές. Δηλαδή, και πραγματικά ότι ο κόσμος θέλει και μπορεί Απλά χρειάζεται να ενώσουμε όλοι τα μυαλά μας και, και τη δράση μας, ας πούμε, και τη δύναμή μας. Σωρό ε, που καταλήγω έτσι, ενωτικά, ας πούμε, και... αλλά πραγματικά δεν υπάρχει άλλη περίπτωση. Ο καθένας αποκομμένος δεν, δεν έχουμε δύναμη, ρε παιδί μου. Ε, και λυπάμαι που, που καμιά φορά... Η καταστολή λειτουργεί έτσι πιο ενωτικά. Θα ήθελα να, να συμβαίνουν όλα αυτά τα πράγματα πριν από την καταστολή. Εν πάση περιπτώσει, η αγώνα συνεχίζεται. Λοιπόν, να σα ευχαριστήσουμε για έτσι, όλη αυτή ρε ρεπαιδί μου την ενημέρωση και τη σύντομη παρουσίαση για το κίνημα των Αγανακτισμένων. Ε, εννοείται θα είμαστε εδώ πέρα παρόν για ό,τι άλλο συμβεί. Ε, Όποιο θέλει, 7 η ώρα σήμερα, όπω είπε και η συντρόφου, έχει συνέλεση κάτω στο Λευκό Πύργο. Λοιπόν, αυτά για και χαρά και από μένα. para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 Σκραδιά, που είπα μου είπαν ότι ήμουν τυχερό γιατί τώρα έχουμε δημοκρατία. για κάτι που το λέγανε, σοσιαλισμό. Και έμοιαζε με ελευθερία. Που είπαν τα πράγματα έχουν αλλάξει για τη δική μου τη γενιά. Και αφού έχουμε ένα πιάτο να πάμε, όλα είναι μια χαρά. Που είπαν να βάλω γρήγορα μυαλό και να συμβιβαστώ. Κι έτσι κάπου εκεί είναι το νόημα τη ζωή. Αν το ψάχνω, θα το βρω. Όταν ήμουν αμυγό, που είχαν πει ένα παραμύθιμα, είχε άσχημο δέντος, Και αυτό το ξέρω ήδη. Όταν ήμουν αμυγό. Κατά μην ιστορία. Τώρα που τύνε αλλιώ, μα ακόμα μαφέρω στην δώρια. Όταν μην οναμικρό, που είχα κι ένα παραμίμα είχε χασίω τέλο και αυτό το ξέρω ήδη όταν ήμουν να μικρό, μην θα μην δάξει μια ιστορία. Τώρα μου πήλε είναι μα ακόμα θέλω στην πορεία. Παραμύθι έχει αλλάξει Δεν ποβάμαι πια του ευθρούς μου Γιατί η φίλοι με έχουνε κάψει Και το σπουδαίο Που το λέγανε ιδεολογία Έχει καταδίσει γραφικό Και ανήκει πια στην ιστορία Πόσο και την επανάσταση που τα έκανε Η δική μου η γενιά Την κάνει μέσα από αγριβά Μαξιά, ρούχα, μόδα και λεφτά Τα αυτοί παραξένοι που λέγονται Αστυνομικοί είναι οι περισσότεροι Οι τυπλέφτες και οι επικίνδυνα κομπλεξικοί Τώρα όλες οι πολιτικές παρατάξεις έχουνε γίνει ένα Η εξουσία είναι ευρικιά και ελκυστική για τον καθένα Εμείς δεν βιώσαμε τον πόλεμο ούτε τη δικτατορία Μήπω θα είναι τελικά αυτό πάνω να δεν νιώθω ελευθερία ότι τα πράγματα είναι καλύτερα για μας Έχουμε υλικά αγαπά Αλλά μας άλλα πολλά Μου λείπει κάτι αληθινό να μπορώ να πιστεύω, Ακόβα σε αυτό Νιώθω πως έχω γεράσει πριν προλάβω να μάχω να ζω Όταν ήμουν μικρός Μου είχαν πει ένα παραμύθιμα Είχε άσχημο τέλο Και αυτό το ξέρω ήδη Όταν ήμουν μικρός να μηντάξει μια ιστορία Τώρα μου τη λένε αλλιώς Μ' ακόμα θέλω στην Όταν ήμουνα μικρός Μου ήταν και ένα παραμύθιμα Είχε άσχημο τέλος Και αυτό το ξέρω νημί Όταν ήμουνα μικρός Καμηδάξε μια ιστορία Τώρα που τη λένε αλλιώς Μ' Το σε Δώσε μου πότιση θεέ μου υπάρχει Εθνική συσκότηση Χιλιάδες τα χτυπήματα Σε κάθε μου ανόρθωση Ή ο κόσμος έχει αλλάξει. Ή δεν τον έμαθα ποτέ Ούτα μια ψέμα κι απάτη Θεωρούνται, κυρίε και κάποτε πίστεψα σε κάτι και μια ιδεολογία. Πίστεψα στη μουσική μου, σαν να ήταν θρησκεία. Τώρα πια με το χυπόν κάνω στριχτή με στα πορνεία. Ζήσα χρόνια μέσα στο ψέμα, τώρα νιώθω αηδία. Ένα μάτσο, εγώ πατήσει και πήγω σχολόπεδα. Μια παράσταση κλείσε αρνητικά ό, όλα ό, τα πρότυπα. Άμα κάτι δεν μου κάνει, απλώ μακριά, δεν ανήκω σε κανένα. Δεν ανήκω πουθενά. Ο κόσμο έχει μολυνθεί. Δεν το νοιάζει πια η αλήθεια. Είναι λεξίδεμο, ναι, ντσεφτιά του έγινε συνήθεια. Η παράδοση πεθαίνει, η Ελλάδα που να ζει. Βάλαμε στο φερετρό τη ευρωπαϊκή επιγραφή. Η μασονία αλωνίζει μέσα στην ελληνική πουλή. Σοσιαλισμό και ρούτα. Ψευτικές δημοσκοπήσεις κι άλλο τα πείς από γραφή Μα η κυβέρνηση θέλει ψήφους παίρνει από κάπου να του βρει σαν πια λόγια και είναι σκύπουταλιά σαν αρετή Και μετά τα δεκαπέντε η παθενιά είναι ντροπή Δι πειράζει όμω αυτό τώρα είμαστε Ευρωπαίοι Ψάξε να βρεις τον αυρισμό σου σε ένα αμάξι που να λέει Στον πρώτο αιώνα. αν το ήξερα σου Radio Revolt, 88 και 7 στα FM. Ενάντια στην καθυστωτική ενημέρωση. τις ζωές μας και τις επιθυμίες μας. www.radio.revolt.org